Εμείς και η προηγούμενη και η Δημοτική Αρχή και η παρουσία, να λέμε τα ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν θελήσαμε να αποτελέσουμε κέντρο, ώστε να έχουμε και ροές χρημάτων. Ξέρουμε πολύ καλά, για να μιλάμε καθαρά, ότι και η Ήπατη Αρμοστή, όταν ήρθε πριν κάποιε μέρε στο Δήμαρχο, ζήτησε να ιδευθεί ένα κέντρο στη Ρόδο. Εμείς για τους λόγους που είναι αυτού, γνωστού, που είναι σε όλους γνωστοί, έχουμε μία κάθετη γραμμή, ότι η ρόδο δεν θα αποτελέσει μονοπάτι καθιοδήποτε τρόπο σε όλο αυτό το θέμα. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι είμαστε μακριά από αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή εγώ από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα και εγώ και ο Δημοσυνέω με επαφή με του ε, θελοντέ και στο τελευταίο ρεύμα των 65 ανθρώπων είμαστε στο Λιμεναρχείο και είπαμε στο λιμενάρχειο ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να πάνε σε αυτή τη δομή η οποία δεν είναι στην καλύτερη φάση τη, το ξέρω ότι δεν είναι ένα χώρο ο οποίο ε, είναι καλό. Δεν είναι καλός ο χώρος των σφαγίων. Και μάλιστα ο ίδιος ο λιμενάρχης και για λόγους ασφαλεία, ασφαλείας ε, ζήτησε και έμειναν ε, στο λιμεναχείο με τους συγκεκριμένους χώρους. Άρα εμείς τα βασικά θέματα, τρόφιμα, ρούχα και παρεμβάσει, το θέμα τη Αγγλία για παράδειγμα που ετέθη από τον κύριο Μαντικό προχθέ, ήδη δε η ΔΕΗ αρχιπάρχει να προσπαθεί να αντικαταστήσει και να βρει λύση, ο οποίο θέμα μα τίθεται. Και εγώ προσωπικά και οποιοδήποτε εμπλεκόμενο προσπαθούμε να με Άρα δεν έχει αλλάξει κάτι με την προηγούμενη δημοτική αρχή. Προσπαθούμε σε εθελοντική βάση. Να προχωρήσουμε. Εγώ έχω θέσει και με το νέο έτος ένα θέμα στον Δήμαρχο το οποίο θα το εξετάσουμε και θα το δούμε ειδικά για το θέμα τη τροφή. Δηλαδή αν θα μπορούσε ο Δήμος να καθιερώσει σε μια πιο επαγγελματική ε, ε, βάση ε, το θέμα τη τροφή. Θα πω λοιπόν για κάποια άλλα πράγματα τα οποία προέκυψαν το τελευταίο διάστημα. Ήδη προχθέ ένα μεγάλο έμπορο έστειλε μια σημαντική ποσότητα τροφίμων ε, άρα πάμε με δικέ μα παρεμβάσει. Υπήρξαν όμω και κάποιοι έμποροι θα το πω ξεκάθαρα, οι οποίοι δεκάδες φορές έχουν στείλει τρόφιμα οι οποίοι μου απάντησαν το εξής ε, κουραστήκαμε κάντε μια δομή εδώ ώστε να εισπράξουμε εμείς κάποια χρήματα όπως γίνεται στη Λέρο ή στην Κό. Ο Δήμος ε, πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί αλλά, ε, και να ενισχύει εθελοντικά ε, τη δομή των σφαγίων σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τη γραμμή που θέσαμε η οποία είναι ξεκάθαρη ότι εμείς δεν θα ιδρύσουμε δομή για του λόγου. Και θα πω και το βασικό λόγο. Η Ρόδος αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα στην Ελλάδα τουριστικό προορισμός, ε, Ενισχύει με τεράστια ποσά. Δεν ζήτησε ειδικά και το ζητάει μάλλον δεν το πέτυχε. Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για παράδειγμα. Που κάποια νησιά και καλώ έχουν και όλα τα νησιά που έπρεπε να έχουν το ΦΠΑ. Ε, δεν, αυτό όμως δεν μας οδηγεί στο αντίθετο συμπέρος, δηλαδή το γεγονός ότι πρέπει πράγματι οι πρόσφυγες, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, αλλά οι πρόσφυγες περισσότερο με την έννοια ότι ε, στη Συρία αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πόλεμος και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται να σωθούν από τον πόλεμο. Πρέπει να έχουν και καλύτερες συνθήκες ε, διαμονής και καλύτερε συνθήκε σύντησης και καλύτερα ρούχα προφανώς ε, και γενικότερα όλα, όλα να είναι καλύτερα. Ε, Γι' αυτό θα προσπαθούμε πάντα σε αυτή τη συγκεκριμένη βάση που σας ανέλησα. Δεν θα πάμε ένα βήμα παρακάτω, δηλαδή να πάμε σε δομή ή να πάμε για παράδειγμα να τους πάρουμε σε ξενοδοχείο, ε, για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε και όλοι είναι ορατοί. Γνωρίζω ότι αυτά που σας λέω, ίσως ξεπερνώ και λίγο την, την γραμμή αυτών που πρέπει να λέμε, Όμω θέλω πάντα να είμαι ξεκάθαρο. Άρα ε, τα πράγματα θα συνεχιστούν ως έχουν. Κακώ κατηγορηθήκαμε, εάν κατηγορηθήκαμε, γιατί εγώ σέβομαι το τεράστιο έργο του κυρίου Μαντικού το οποίο είναι εθελοντικό και το τεράστιο έργο του Σάββατο Καραγιάννη, δεν το συζητάμε και για τον πρώην δήμαρχο και νομάρχη, ε, διαχρονικά προσφέρει πάντα εθελοντικά με σημαντική παρουσία. Εμεί θα είμαστε κοντά σε όλου του εθελοντέ που θέλουν να διατηρηθούν και να προσφέρουν στη συγκεκριμένη δομή και μέχρι εκεί.